Το περασμένο Σάββατο ολοκληρώσαμε αγαπητοί μου αδερφοί και αδερφές το ένατο κεφάλαιο των παρημιών του Σολομόντος και κλείνοντα ο Κύριος μα έδειξε τον κίνδυνο που δημιουργεί μία κακή και πονηρή γυναίκα μας έδειξε ότι αυτή η πονηρή και κακή γυναίκα η άφρον και θρασία όπως την ονόμασε σκοπό έχει να χαλάσει σπίτια Σκοπό έχει να διαλύσει οικογένειες. Σκοπό έχει να παρανομήσει και να ασεβήσει απέναντι στον Θεόν. Σκοπό έχει να παρασύρει ανθρώπους στην αμαρτία. Σκοπό έχει... Σκοπό έχει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς που λέει σε άλλο σημείο η Αιγεία Γραφή και θυμάστε κάποιες χαρακτηριστικές φράσεις που μας είπε το δωμάτιό τη λέγει αυτής τις πονηράς και βρωμερής γυναίκας είναι η είσοδος της κολάσεως είναι η είσοδος του Άδου. Από εκείνο το δωμάτιο άνθρωποι κατεβαίνουν στο το του Άδου. Και πέταυρον σημαίνει ο πάτος του Άδου. Και δεν είναι τυχαία αυτή η φράση, αγαπητοί μου αδελφή, Διότι η πορνεία και η μοιχεία εάν παραμείνουν α, αμαρτίες, αξιωμολόγητες και αμετανόητες οδηγούν αυτούς που τις διέπραξαν κάτω ακόμα και από τους δαίμονες και αυτό δυστυχώς δεν το ξέρουν ούτε οι νέοι, ούτε οι νέε, ούτε ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι παντρεμένοι πλέον δυστυχώ παρανομούν και παραβιάζουν τη συζυγική τους πίστη δεν είναι τόσο ελαφρύ και μικρό το αμάρτημα και το λέγω αυτό διότι βλέπετε σήμερα είμαστε σε μια εποχή που αυτό το αμάρτημα εξοραίζεται καλοποίζεται μέσα από τα μέσα της ενημέρωσης που για μένα είναι μέσα διαστρέβλωσης μέσα, μέσα από τα οποία περνάει το ψεύδος και η απάτη μέσα λοιπόν από αυτά τα μέσα εξοραίζεται το αμάρτημα της πορνείας και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρείται ηλίθιος και βλάξ αυτός ο οποίος παραμένει πιστός στην οικογένειά του και στη συζυγεία του και πολύ έξυπνος, πολύ μοντέρνος, πολύ προχωρημένων ιδεών εκείνος ο οποίος πηγαίνει από τη μια στην άλλη και εκείνη η οποία πηγαίνει από τον ένα στον άλλον εμείς δεν παρασυρώμαστε. τα δικά μας τα αυτιά δεν υδρώνουν στι φωνέ αυτές που κράζουν την αμαρτία τα δικά μας τα αυτιά θέλουμε να παραμένουν ανοιχτά και ευήκοα μόνο εις το νόμο του Θεού μόνο η του Κυρίου όταν ο Κύριος ομιλεί και γι' αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο επαναλαμβάνω τα λόγια του Κυρίου Λόγια τα οποία εδώ μεν, αφού μιλάει για πονηρή γυναίκα, απευθύνεται προς τους άνδρες. Αλλά επειδή σήμερα υπάρχουν και πονηροί άνδρες και διεστραμμένοι άνδρες, απευθύνονται και προς τις γυναίκες. Πρόσεξε λέει παιδί μου. Αποπίδησον. Όταν ακούσεις λέει τέτοια φωνή να σε καλεί στην αμαρτία, είτε από γυναίκα είτε από άνδρα αποπίδησον δηλαδή βάλτο στα πόδια φύγε εξαφανίσου μη χρονίσεις εν το τόπο μη καθυστερείς ούτε στιγμή δεν τα λέω εγώ αδερφοί μου αυτά δεν είναι λόγια του Τιμόθεου είναι λόγια της Αγίας Γραφής και ο Κύριος μας τα λέγει μας τα διδάσκει για να μην πεις κάποια στιγμή ότι ξέρεις εγώ δεν τα άκουσα Εγώ δεν τα έμαθα Εγώ δεν τα πληροφορήθηκα Και το λέγω όχι μόνο για τις νεαρές Τις κοπέλες και τους νεαρούς που είναι εδώ Αλλά το λέγω και για τους μεγάλους Διότι πολλές φορές Χωρίς να το καταλαβαίνουν Και οι μεγάλοι ποθούν Σπρώχνουν τους μικρούς Τους μικρότερους να παρανομίσουν Και να ξεφύγουν Από την υπακοή στον νόμο του Θεού «Φύγε» λέγει ο Κύριος όταν ακούσεις φωνή να σε καλεί για αμαρτία «Φύγε», Ανδρα είσαι, γυναίκα είσαι «Φύγε», ειδικά με αυτή την αμαρτία μην παίζει. διότι αυτό το αμάρτημα της πορνείας αυτό ο σατανάς της πορνείας είναι δυστυχώς πολύ δελεαστικός είναι δυστυχώς πολύ θερμός είναι δυστυχώς πολύ παραπλανητικός ρωτήστε τους νέους, ρωτήστε τους αν και περάσατε από την νεαρά ηλικία αλλά ρωτήστε να δείτε σε τι πειρασμούς σε τι κλείδονες βρίσκονται σήμερα ρωτήστε να σας πούν τι λογισμοί περνούν εκείνη τη στιγμή από το μυαλό τους Τι λογισμοί περνούν από το μυαλό μιας κοπέλας Και τι λογισμοί περνούν από το μυαλό ενός νέου Όταν βρίσκεται μπροστά στην αμαρτία Τι του λέει ο σατανάς Τι του λέει να σας πω τι του λέει ε, δεν είναι τίποτα <κοί> Δεν είναι τίποτα μην κάνεις έτσι Ε θα σε συγχωρέσει ο Θεός Μια φορά είναι Δεν χάθηκε ο κόσμος μη δίνεις τόσο μεγάλη σημασία Δεν θα το μάθει ο άντρα σου Δεν θα το μάθει η γυναίκα σου Ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας Ο άγιο Εφρέμο Ήρως Ο οποίος εορτάζει στις 28 Ιανουαρίου Κάποτε λέγει κατέβηκε από το μοναστήρι του στην πόλη για δουλειέ. μέσα στην πόλη άνθρωποι είναι και οι μοναχοί και έχουν ασφαλώ και τις δουλειέ τους και εκεί, στο μοναστήρι, εκεί στην πόλη είχαν, το μοναστήρι είχε νοικιάσει ένα δωμάτιο ένα σπιτάκι μέσα στο οποίο επήγαιναν και έμεναν οι μοναχοί που κατέβαιναν προκειμένου να διανυκτερεύσουν και την άλλη μέρα να ξεκινήσουν γιατί τότε δεν υπήρχαν και τα αυτοκίνητα δεν υπήρχαν τα μέσα Πέναντι λοιπόν από το σπίτι ήταν μια πόρνη γυναίκα η οποία μόλις είδε τον Άγιο Γέροντα να μπαίνει στο σπίτι ευάλθηκε να τον κρεμίσει ευάλθηκε να τον ρίξει στην πορνία και άρχισε να βγαίνει στο παράθυρο να σφυρίζει, να του φωνάζει, να τον καλεί αυτός ο καλυμένος είχε κάτσει μέσα δεν ξεμύτιζε καθόλου από το παράθυρο Άγιος άνθρωπος κάποια στιγμή κουράστηκε να ακούει τα καλέσματα αυτής της βρωμερής γυναίκας και βγαίνει στο παράθυρο τη λέει τι θες κυρά μου? τι ζητάς του κάνει λοιπόν με υπονοούμενα και με αυτό θέλω λέει να αμαρτήσουμε Να μαρτύσουμε, θέλει, μάλιστα. Συμφωνώ. Δεν το περίμενε να ακούσει η γυναίκα ότι ο καλόγερος θα συμφωνούσε στην αμαρτία. Συμφωνώ. Να μαρτύσουμε, να μαρτύσουμε. Αλλά τη λέει την ώρα και τον τόπο θα τον ορίσω εγώ. Αυτή δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα τη έλεγε ο Άγιος Εφραίμ Τις λέει, του λέει σε ακούω πέσε μου πότε και πού και εγώ είμαι στη διάθεσή σου μάλιστα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην πλατεία της πόλεως του να χαθει του λέγει αυτή του να χαθεί βρωμιάρη καλόγερε δεν τρέπεσε γιατί λέει με φτύγεις παιδάκι μου γιατί με φτύγεις γιατί με φτύγεις τι σε τι έκανα για αμαρτία με καλείς. μάλιστα ε λοιπόν στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της πόλης γιατί με φτύνεις λέει σε φτύνω γιατί πρώτη φορά λέει βλέπω τόσο χειδαίο άνθρωπο με τόσους λέει έχω πάει με τόσους έχω σμίξει αλλά νύχτες μέσα σε χάνια μέσα σε σπίτια μέσα κρυφά από τη γυναίκα κρυφά από τον άντρα μέσα σε χωράφια μέσα από εδώ μέσα από εκεί κρυφά να μην μας πάρουν χαμπάρι Άρε κακομήρα τη λέει ο παπούλης. τα μάτια των ανθρώπων φοβάσαι τι δεν σου τα μάτια των ανθρώπων σήμερα χειροκροτήματα θα σου κάνουν τα μάτια των ανθρώπων σήμερα επένους θα σου, σήμερα, σου δώσουν και μπράβο θα σου πούνε να ειδούν να μαρτάνει μέσα στην πλατεία Γεωργίου ο, ο, ο, ο, ο. χειροκρατήματα θα δίνουν δεν το έχουν τίποτα τίποτα αν και μάγκε, έτσι λέει, είναι και μάγκα, λέει Δεν το είχε τίποτα. Είδα τι γινόταν εκεί πέρα. Δεν ακούσατε τι γίνεται και στη Ρόδο. Δεν ακούσατε τι γινόταν και στη Ζάκη. Θα τα ταύλα, εφημερίδα. λέει τη τηλεόραση, δεν τα έδωσε. Μέσα μπροστά σε όλου, μπροστά στου φακού τη τηλεόραση. Τίποτα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παντρεμένοι, ξανή, παντρεμένοι, ναι, γι' όλοι Μπροστά σε όλου. Φοβάσαι της λέει τα μάτια... ε λέει... Ντροπή ρε καλόγε Ντροπή... Να φοβάσαι παιδάκι μου τα μάτια του Θεού της λέει... Mm. Τα μάτια των ανθρώπων... Δεν θα σου κάνουν τίποτα... Τότε επειδή τα ίδια ήταν συγκρατημένα... άιδε. Μπορεί να βρεθεί κάποιος και να έρθει να σε φτύσει... Και να την να με φτύσει και εμένα... Που είμαι καλόγερος... Και προσβάλλω... Το σχήμα μου... Αλλά... Εγώ τι λέτε φοβάμαι αυτά. Φοβάμαι το δικαστήριο. Φοβάμαι τον Θεό. Φοβάμαι την ώρα τη κρίσεως κατά την οποία θα καθίσω απέναντι από τον Θεό. Και ο Κύριος θα παρουσιάσει το αμαρτημά μου ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων. Και τότε είδες τι λέει εκεί έχετε προσέξει ποτέ εκείνους τους ύμνους της Κρίσεως της Δευτέρας Παρουσίας που τις ακούμε εκεί στην Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως τον Απόκριο που λέγεται, θυμάστε ο οποία ώρα τότε και μέρα φοβερά όταν καθίσει ο κριτής επιθρόνου φοβερού βιβλία ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται εκείνο που νόμισες ότι το έκανε μόνος σου εκείνο που νόμισε ότι δεν σε είδε κανείς εκείνο που νόμισε ότι δεν το είδε γυναίκα σου και επαναπαύτηκες εκείνο που νόμισε ότι δεν το είδε ο άντρα σου και επαναπαύτηκες εκείνο έρχεται στο φως της δημοσιότητας άκουσε άκουσε τη φωνή του Κυρίου φύγε από πίδησον μη σταθείς ούτε στιγμή εν τον τόπο λέει μη, μη ακούτε μη, μη. Α, μη χρονίσεις εν τον τόπο μην αργεί καθόλου φύγε μη καθυστερείς έχεις νεράκι δεν έχεις έτσι μας είπε έχεις νεράκι εσύ η παντρεμένη γυναίκα σου ευλόγησε ο Κύριος το νεράκι του άντρα σου και εσύ ο σου ευλόγησε ο Κύριος τον νεράκι της γυναίκας Τι δουλειά έχεις να πάσεις τον άλλο. Από είδα το Απόσχου και από πηγή Σαλοτρίας μη πείς. από το ξένο νερό μην πάει να Για τον άλλον, για τον νόμιμο σύζυγο το ξένο νερό είναι καλό, ευλογημένο Για σένα είναι δηλητήριο Εσένα θα σε ρίξει την κόλαση Το κρεβάτι και το δωμάτιο εκείνη τη πονηράς γυναίκας Θα γίνει η είσοδο Που θα σε πάει στο, στην κόλαση Δηλαδή πιστεύετε την κόλαση Υπάρχει κόλαση Υπάρχει κόλαση Όχι να μην γίνει ο εφιάλτης μας Όχι Αγωνιζόμαστε να πάμε στον παράδεισο Και θα πάμε στον παράδεισο αλλά να ξέρετε υπάρχει και παράδεισος και κόλωσος. Μη μας επαναπάψει ο διάβολος ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κόλωσος. Να αγωνιζόμαστε με χαρά, να αγωνιζόμαστε με πάθος, να αγωνιζόμαστε αφοσιωμένοι στο θέλημα του Κυρίου και θα πάμε στον παράδεισο. Να το έχετε υπόψη σας. Αυτά χοντρικά αδελφοί μου... Είπαμε την περασμένη ομιλία, μας κλείνοντα το ένατο κεφάλαιο των παρομοιών του Σολομόντος Και σήμερα Θεού θέλοντο μπαίνουμε στο δέκατο κεφάλαιο. Και εδώ στο δέκατο κεφάλαιο και πάλι ο λόγος του Κυρίου θα αγγίξει στοιχεία της καθημερινής μας ζωής διότι πολλά και στο έχω πει και θα το επαναλάβω δεν υπάρχει αδελφή μου τίποτα στον κόσμο αυτό τίποτα που να μην έχει σχέση άμεση μάλιστα με τον νόμο του Θεού Τίποτα δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το κάνω ελεύθερα χωρίς να αναρωτηθώ το θέλει ο Θεός ή δεν το θέλει. Τα πάντα στη ζωή αυτή έχουν άμεση σύνδεση με τον νόμο του Κυρίου. Τα πάντα και το πως θα σκεφτείς και το πως θα κοιτάξεις και το πως θα περπατήσεις και το τι θα υπείς και πως θα γελάσεις και πως θα σταθείς και πως θα περπατήσεις και πως θα μιλήσεις και αν θα κάνεις τι δουλειέ στο σπίτι και αν δεν τις κάνεις τις στο σπίτι όλα αφορούν το Θεό όλα και όλα έχουν σχέση με το νόμο του Θεού Διαβάζουμε λοιπόν και το είπα αυτά, σας τα είπα αυτά, διότι εδώ πάλι μας φέρνει ο Κύριος εικόνες της καθημερινής μας ζωής με τις οποίες αρχίζει το δέκατο κεφάλαιο. Υιός σοφός εφραίνει πατέρα. Υιός δε άφρον λείπει τη ο κοφελίσουσι θησαυρί ανόμος δικαιοσύνη δὲ ρίσετε ἐκ θανάτου Ὦ λιμοκτονήσι κύριος ψυχὴν δίκαιαν ζωήν δὲ ἀσβών ἀνατρέψι Τρεις τύχοι είναι αυτοί Θα σταματήσουμε εδώ γιατί τους βλέπω πάρα πολύ βαθύς Πάρα πολύ ουσιώδης Και φοβάμαι ότι και τούτους τους τρεις Δεν θα προλάβουμε να τους ερμηνεύσουμε Έχουν μεγάλα νοήματα Και έχουν Χρειάζονται μεγάλη ανάλυση Υιός σοφός Εφραίνη πατέρα Τι λέει εδώ Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η φράση για το σημερινό κόσμο είναι αλότρια <Λες>, Λες και ακούει κινέζικα σήμερα ο κόσμος Άμα του πεις αυτή τη φράση θα σε κοιτάει και άμα του την αναλύσει αρχίσει θα αρχίσει να γελάει Δεν καταλαβαίνει Τι λέει Το καλό και μυαλωμένο παιδί Αυτό λέει εδώ το καλό, το ηθικό το ευλογημένο παιδί που αγωνίζεται το συνετό παιδί που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στο κεφάλι του <κυρίζει> αυτό λέει είναι χαρά για τον πατέρα είναι χαρά αμφιβάλλουν αμφιβάλλουν διότι τώρα Μιλάει για την εποχή εκείνη Για την εποχή Την τότε εποχή Που κατά γενική ομολογία Οι άνθρωποι ήσαν κοντά στο Θεό Σήμερα ένα καλό παιδί Εξαρτάται αν θα είναι καλό παιδί Και για τον πατέρα και εξαρτάται από το αν ο πατέρα είναι και εκείνο καλό. Τι θέλω να πω, Στο κάνω λιανά, για να το κάνω. Mm. Ήρθε προχθέ ένα παιδάκι για εξομολόγηση. Έκλεγε. <Κοχο> Γιατί κλαις, Τι έπαθε. έχω πρόβλημα με τους γονείς μου τι συμβαίνει τι μά συμβαίνει? με ανεβάζουνε μά με κατεβάζουνε δεν τη λέω όλη τη φράση γιατί τι έκανες παιδί μου γιατί γιατί πάω στην εκκλησία γιατί κάνω την προσευχή μου γιατί διαβάζω την Αγία Γραφή γιατί στη βιβλιοθήκη μου υπάρχουν βιβλία χριστιανικά που τα έχω να διαβάζω και να μελετώ τον νόμο του Θεού γιατί ήρθα σήμερα για εξομολόγηση Μάμε με ανεβάζουνε μα με, μα με πατέρας και μάνα και ρωτώ εγώ Ιώσοφος εφραίνει πατέρα δεν τον εφραίνει τον πατέρα γιατί μην νόμισετε ότι εδώ αρνούμε εγώ την Αγία Γραφή. προσπαθώ να ανατρέψω αυτό που λέει ο Κύριος όχι αλλά δυστυχώς θέλω να δείξω το κατάντημα της εποχής μας κατάντημα πλέον σε εκείνο, σε εκείνο το κατάντημα έφτασε η εποχή μας που όταν το παιδί αγωνίζεται ο πατέρας ντρέπεται η μάνα ντρέπεται κρύβεται και έχω αδερφοί μου τέτοια περιστατικά θυμάμαι κάποτε ρώτησα μια μάνα η οποία ήταν μοντέρνα με ήξερε με ήξερε και εγώ το έκανα επίτηδες ομολογώ δημοσία αυτή φυσικά δεν έχει καμία, καμία σχέση με την εκκλησία η κόρη της όμως έρχονταν πάντα για εξομολόγηση και τη βρήκα κάπου εκεί όταν ήμουν αυτά να σε, σε κάποια επίσημη εκδήλωση τη βρήκα εκεί μέσα λέω τι κάνει η κόρη σας την κόρη σου ρωτάω Πού να ρωτάω. Έλα, έλα, έλα. Με πέργει από το χέρι, έλα να, να σου πω. Ιδιαίτερο. Τι να μου πεις... Καλά είναι, Καλά μη φωνάζεις τώρα. <σου> τι έγινε, τι έγινε. Ε, είναι τώρα με την εκκλησία η κόρη μου. Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή για την κόρη τη την ίδια ενώ κάποτε ντρεπώντανε όταν το κορίτσι έπεφτε σε καμιά μαρτία βαριά ή διαλυόταν κανένας σήμερα δεν το έχουμε α χώρισε, χώρισε, χώρισε δεν βρούμε άλλο ναι δεν βρούμε άλλο ναι. δεν χάθηκε ο κόσμος, χώρισε σήμερα ντρεπόμαστε για το παιδί μας πάει στην εκκλησία σήμερα ντρεπόμαστε για το παιδί μας διαβάζει θρησκευτικά βιβλία σήμερα τρεπόμαστε οι γονείς πού θα καταντήσουμε αδερφή για πού θα καταντήσουμε ξέρετε πού θα καταντήσουμε να σα πω εγώ εγώ δεν είμαι προφήτης είμαι βρωμιάρη, το έχω ξαναπεί αλλά, αλλά θα σας πω τούτο εγώ βλέπω την Αγία Γραφή τι λέει έθνος άνομον λέει ο προφήτης Ισαΐας έθνος άνομον βρωμιάρη και κόσμη βρώμικο έθνος τι σας περιμένει, φωτιά και τσεκούρι έτσι λέει έτσι λέει <κοί> τι σε περιμένει εμένα ρωτάς άνοιξε τον προφήτη Ισαία να δεις τι σε περμένει έθνος άνομων έθνος αμαρτωλός σας συχάθηκα λέει ο Θεός σας συχάθηκα παλαιά ο Ιώσοφος Εφραίνει πατέρα. Σήμερα ο Ιώσοφος, το καλό παιδί, το ηθικό παιδί, το πνευματικό παιδί, το παιδί που έχει φόβο Θεού μέσα του, το, το παιδί που πάει στην εκκλησία, το παιδί που κοινωνάει, το παιδί που εξομολογείται. Αυτό το παιδί, ακόμα και για τον ίδιο τον πατέρα και για την ίδια τη μάνα, είναι βλαμένο, είναι καθυστερημένο, είναι αναχρονικό, είναι... είναι ο Θεός φυλάξει δρέπεται η μάνα όπως σας το είπα ντρέπεται να ακούσει ακόμα και το όνομα του παιδιού του Ιώσοφος Εφραίνη Πατέρα Ιώσο Διάφρον το άμυαλο παιδί τότε πάλι τότε το άμυαλο παιδί τότε ήταν η λύπη της μάνας του ήταν το αγκάθι στο λαιμό της μάνας του η μάνα τότε η ευλογημένη μάνα όταν είχε κάνα παιδί ατίθασο κάνα παιδί άμυαλο κάνα παιδί αμαρτωλό κάνα παιδί που είχε ξεφύγει λίγο ντρεπόταν να κυκλοφορήσει στην κοινωνία σκεφτότανε αν με ρωτήσουν για το παιδί τι θα πω τι να τους πω ντρέπουμε εκείνες οι ευλογημένες μανάδες κυκλοφοράγανε με το κεφάλι κατεβασμένο για αν είχανε κανένα παιδί άμυαλο και αμαρτωλό σήμερα, σήμερα εμένα ρωτάτε εμένα ρωτάτε στον κόσμο δεν ζείτε δεν συναλλάσσεστε με ανθρώπους Δεν έχετε συγγενείς Δεν έχετε φίλους Δεν συνευρίσκεστε Δεν τα λέτε Δεν κουβεντιάζετε Πότε επικραίνεται μια μάνα σήμερα σα πω ποτέ Άμα τη πει το παιδί της Μάνα εγώ θα πάω για καλό Εκεί θα γίνει επανάσταση Άμα τη πει το κορίτσι της Μάνα εγώ Θέλω να αφιερωθώ στον Θεό Δικαιωμάτος δεν γίνει. Δικαιωμάτης δεν γίνει Θέλει να γίνει μοναχή Γιατί δηλαδή η άλλη θέλει να παντρευτεί Και να μην θέλει και αυτή να γίνει μοναχή Όχι Στην τηλεόραση Το τριάντα φιλόπλο Να λύσουμε τη διαφορά Έγινε, Έγιναν αυτή ένα όνομα είπα, Ένα όνομα Δεν γίνει μόνο αυτό. Είναι κι άλλοι Το, βγάλουμε στο... το παιδί μα να το βγάλουμε στη φόρα γιατί, γιατί επήρε την απόφαση να γίνει άνθρωπος του Θεού να αφιερωθεί στο Θεό, Ρε παιδιά, Πού είναι το έγκλημα, Πού είναι το, Πού είναι το αμάρτημα, Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. παλιά. Να μπαίνει παιδί στο μοναστήρι, Η μάνα την έβλεπε, Την ευλογημένη εκείνη η μάνα. Να πηγαίνει στην εικόνα να ευχαριστεί τον κύριο. Έχω δει τέτοιε μανάδε να ευχαριστεί τον κύριο και υπάρχουν και σήμερα, όχι μόνο τότε, υπάρχουν και σήμερα. Εδώ στην Πάτρα υπάρχει μια μάνα. Έχει υπάρχει μια μάνα. Έχει οχτώ παιδιά καλογέρου. Οχτώ παιδιά. Δεν χρειάζεται να μας πείτε που. Οχτώ παιδιά καλογέρου για τράβο, να την ρωτήσεις, να δεις τι χαρά αισθάνεται τι τιμή τι ευλογία μέσα στο σπίτι της. γιατί έχει φόβο Θεού είναι ευλογημένος άνθρωπος είναι ευλογημένος άνθρωπος πού είναι τέτοιες μανάδες έχετε να μου δείξετε έχετε δεν έχετε στην Αθήνα έχω ένα πάλι ένα γέροντα, έναν ιερέα, ο οποίο έχει έξι παιδιά και τα έξι μοναχοί. Και καλή μοναχή. Και ευλογημένη μοναχή. Γιατί απαγορεύεται. Γιατί. Πού είναι το αμάρτημα, Πού είναι το έγκλημα, Δεν το καταλαβαίνω. ως άφρον λείπει τη μητρή τότε σήμερα αλλάξαν τα πράγματα το άμυαλο παιδί είναι δυστυχώς τιμή για τον πατέρα και για τη μάνα καμαρώνει ο πατέρας το βλέπω στην εξομολόγηση και, και ερχόνται δυστυχώς αυτές οι μανάδες να μου κάνουν και τις θεούσες να μου κάνουν για να τους δώσουν να κοινωνήσουν <ΣΣΣΣ> θυμάμαι ήρθε μία ήρθε μία Τα άλλα τα παιδιά, καλά! Δεν ξέρω, καλά! Πολύ καλά! Εκείνο το παιδί έμπλεξε τα ναρκωτικά. Λέω το άλλο το παιδί, μήπω έχει καμιά βρωμερή σχέση. Ε παιδί είναι, δεν θα έχει! Τι λε, Μωρέ της λέω! <laughs> Τι λε, Τα ναρκωτικά σαν ανησυχούν. Η πορνεία δεν σαν ανησυχεί. ενοχωρεί ιός άφρων λείπει, Δημήτρη, η χαρά για τη μάνα Δυστυχώς, χαρά και για τη χριστιανή μάνα και για τη μάνα αυτή η οποία θέλει να το παίζει χριστιανή και άνθρωπος της εκκλησίας και εκείνη τη στιγμή ξέρει ότι με το να χέρετε για ένα τέτοιο παιδί Δυστυχώ και η ίδια έρχεται σε αντιπαράθεση με τον νόμο του Θεού. Πότε πρέπει να χαίρεις για το παιδί σου, πότε, όταν αμαρτάνει ή όταν είναι μέσα στον νόμο του Θεού. Αυτό μας διδάσκει σήμερα ο πρώτος αυτός στίχος του δεκάτου κεφαλαίου χαίρισε όταν βλέπεις το παιδάκι σου να αγωνίζεται να παλεύει με την αμαρτία να πηγαίνει στον εξωμολόγο να ζητάει τη χάρη του Θεού να στηρίζεται στην πίστη για να μην πέσει σε αυτό που λέγαμε προχτές στην πορνεία και στην μοιχία χαίρεσε αν χαίρεσε τότε σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται και σε σένα αν όμως το αισθάνεσαι ντροπή σου αν όμως θα ήθελε ο γιώκα σου ή η κόρη σου να είναι ξεφτέλει στην αμαρτία ε τότε κλάψε και το γιο σου αλλά κλάψε και τον εαυτό σου ουκοφελίσουσι θησαυροί ανώμους άλλο διδαγμα αυτό ζηλεύετε εσείς ζηλεύετε ξέρετε ποιος ζηλεύετε ξέρετε ποιος ζηλεύετε τους πλούσιους δεν τους ζηλεύετε ζηλεύετε ποιου αυτούς οι οποίοι παίζουν στο προπό παίζουν στο λότο παίζουν σε αυτά τα τυχερά παιχνίδια και θέλετε να τους μιμηθείτε και δεν τρέπεστε τα άσπρα σας τα μαλλιά γέργοι και, γέργοι και γριές να πηγαίνουν να στέλνεστε έξω από τα πρακτορία για να ρίξετε τέτοια δελτία άκουσες <κλίδι> τι είπε θησαυρί <κλίδι> φελίσουσι αυτός ο οποίος λέει απέκτησε θησαυρό παράνομα παράνομα Αυτό είναι ο άνομος αυτό ο οποίος απέκτησε θησαυρό παράνομα ο θησαυρό δεν τον ωφελεί είναι νόμιμος αυτός ο τρόπος τιμιος για άνοιξε την Αγία Γραφή για άνοιξε τους πατέρες της εκκλησίας; για άνοιξε το πιδάλιο να δεις τι λέει το πιδάλιο το πιδάλιο μάλιστα το πιδάλιο που ακόμα συγχωράτε με πατέρες μα ακόμα και παπάδε δεν ξέρουν τι θα πει πιδάλιο τσέπτα με πηδάλι ανοίξτε το πηδάλιο να δεις τι λέει το πηδάλι οι κανόνε τη εκκλησία τι λένε ότι όποιος παίζει ζάρια όποιος παίζει τυχερά παιχνίδια αν το πούμε εάν είναι παπάς συγχωράτε με πατέρες μου να καθερείτε να το ξηρίζουνε και αν είναι λαϊκός, ένας από εσά να τον αφορίζουν, να τον βγάζουν έξω από την εκκλησία, αφορισμένος. Γιατί, γιατί το κέρδος αυτό είναι παράνομο. Δεν σου, δεν σου ανήκει. Ο Κύριος σου υπέδειξε ποιος είναι ο τίμιος τρόπος να βγάζεις το ψωμί σου. Ενηδρώτη του προσώπου σου φαγή τον άρτο. με τον ιδρώτα σου θα πας να κερδίσει το ψωμί σου ο πατήρ Επιφάνιος ένας Άγιος Γέροντας που είχα στην Αθήνα γιατί εγώ αν είμαι αυτός που είμαι τίποτα δεν είμαι δηλαδή ένας δρομιάρης είμαι αλλά αν σας λέω και τίποτα σωστό σε δύο ανθρώπου το βέβαια τρεις, τρεις τέσσερους στη ζωή αυτή τους γονεί μου τούτονε και τον πατήρ Επιφάνιος ο πατήρ Επιφάνιος έλεγε η αιωνία του η μνήμη σαν σαν νεκτές επέθανε σαν προχτές πέθανε και σαν αύριο τον κηδέψαμε εδώ και 16 χρόνια Μα έλεγε, έλεγε αιωνία του μιέμι αυτά παιδί μου είναι κλωπημέα αν κερδίσεις από αυτά τα λεφτά αυτά μην τα βάεις τη σου είναι κλωπημέα δεν σου ανήκουν με νοιάζει τι λέει ο κυβερνήτης, δεν με νοιάζει τι λέει ο Πρωθυπουργό, δεν με νοιάζει τι λένε αυτοί που τάχουν, δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει τι λένε οι άγιοι άνθρωποι που έχουν χάρη Θεού, που έχουν φωτισμό Αγίου Πνεύματος, που έχουν στο κεφάλι τους πνεύμα άγιο. Με ένα κίνη με νοιάζει. στο λότο. Αν έχει μυαλό έστω και καθυστερημένα και το συνειδητοποιήσεις αν έχει μυαλό πήγαινε δώστα να φύγουν από πάνω σου. Όλα. Όλα μέχρι και τσαγιστή δεκάρα. Μην κρατήσει μα είναι εκατομμύρια μην, μην, μην, μην, μην συγκινήσει. Μην συγκινήσει. Ό,τι και να κάνεις με εκείνα τα εκατομμύρια φωτιά θα βάλεις στο σπίτι σου. Αν θες ακούσέ Χίλιε φορέ να πεινάσει. Να πεινάσει λίγο, ναι, να πεινάσει. Χίλιε φορέ να αναγκαστείς να πουλήσει ακόμα και το χτίμα που το έχει για πρικιό του παιδιού σου. Χίλιε φορέ να πουλήσει και το ίδιο το πουκάμισο για να παναφά. Αλλά μην καρποθεί τέτοια λεφτά. Εδώ τα λέω. Εγώ την πιστεύω την αγία γραφειά. είμαι, βρω μια Αλλά εδώ το πιστεύω ειμπιστεύω την ογέρα όταν σου λέει ο η θησαυρία νόμος αυτό θα γίνει αυτό που κέρδισες παράνομα θα το πληρώσει. θα στο κλέψουνε, θα σου σπάσει θα σε λιστέψουνε, πιθανό να κινδυνεύσει και η ίδια σου η ζωή δεν το τι γίνεται Είδα τον άλλο προχθές εκεί στο λόγο πέρα, το σφάξα. Το σφάξα. Είναι μέσα στην περιοχή μου, εκεί πέρα, στα, στις καμάρες εκεί. Πλούσιο λέει. Πλούσιο. Γύρευε τώρα, ούτε ξέρω. Δεν θέλω να κατηγορήσω πια στο στόμα μου τον άνθρωπο. Εωνίον τη μνήμη, να τον συγχωρέχει ο Θεό εκεί που βρέθηκε, αλλά. Πού κοφελήσου θησαυρία νόμως μην περιμένει να φτιάξεις περιουσία με τέτοια με τέτοια λεφτά τέτοιου είδους χρήματα τέτοια, τέτοιου είδους κέρδη τέτοιου είδους κέρδη δεν μιλάω εγώ μιλάει εδώ ο λόγος του Κυρίου σας είπα χίλιες φορές να πεινάσεις παρά να μπει στο τσαντί σου να μπει στο σπίτι σου έστω και μία δραχμή, τα από τέτοια χρήματα. Είναι σαν να βάλεις φωτιά και από τι τέσσερες γωνιές. Δεν πρόκειται να ζήσει. Τα λεφτά αυτά θα σε κάψουν, θα σε ζεματίσουν. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει και η Πύρα, και η Πείρα. Το λέει και η Πείρα. κοφελίσουσοι θησαυρία νόμους κέρδισες δώστε να φύγουν μην κρατήσεις ούτε μία δραχμή να σας πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό Κυριακή μη δουλεύει. το γράφει και το βιβλίο μέσα σας το έχω δώσει Κυριακή μη δουλεύει. ό,τι κέρδο για την Κυριακή θα σε κάψει έξι μέρα σεργά και ποιήσεις πάντα τέριος τη δε μέρα τη εβδόμη Σάββατα Κυρίου το Θεός Κυριακή μη δουλέψεις θυμάμαι κάποτε εδώ στον πατέρα Γερβάσιο επίε κάποτε κάποιος ο οποίος είχε περίπτερο στο σύνταγμα στην Αθήνα τότε παλιά και Ήταν οικογενειάρχη, είχε 7 παιδιά, 8 παιδιά, δεν θυμάμαι. Και ο κακομοίρη το είχε το περίπτερο και πήγε στον πατέρα Γερβάσιο και του λέει, γέροντα, αφού ξομολογήθηκε ήταν ενάρετος άνθρωπο καλός. Τον ρώτησε ο γέροντας, λέει, παιδί μου, το περίπτερο το ανοίγει στην Κυριακή. Έβαλε το κεφάλι κάτω, λέει, γέροντα, το ανοίγω λέει αλλά τι να κάνω έχω τόσα παιδιά πως θα τα μεγαλώσω με τα πολεμική εποχή έτσι, με τα πολεμική εποχή μετά την πείνα που ο κόσμος φοβόταν τότε και τις αρρώστιες φοβόταν και, τις, και τη φτώχεια φοβόταν και την πείνα γιατί τα έχει περάσει τι να κάνω πάτερ όχι παιδί <χω> όχι να μην το ανοίγω μα γέροντα δεν γίνεται του λέει θα κάνεις ένα πείραμα ένα μήνα θα το ανοίγεις την Κυριακή Κι άλλο ένα μήνα δεν θα το ανοίγεις την Κυριακή και μετά θα κάνεις τη Σούμα και θα δούμε πότε πήγες καλύτερα <χω> πράγματι μετά από δύο μήνες έρχεται στο γέροντα γέροντα του λέει άλλη φορά δεν ξανανοίγω το μαγαζί το περίπτερο Κυριακή γιατί μου είπες να κάνω το πείραμα το έκανα το άνοιξα την Κυριακή ούτε μίγα δεν παίρναγε όχι μόνο την Κυριακή αλλά και τις άλλες μέρες Λε και έπεφτε κατάρα όταν το πίσω το μαγαζί την Κυριακή ερχόταν ο κόσμο ουρά ουρά στεκότανε στο περίπτερο μου είναι γεγονό αυτό που σας λέω, δεν σας λέω παραμύθια γεγονό. τα λεφτά της Κυριακής είναι καταραμένα και μάλιστα θυμάμαι πάλι τιμάμε πάλι κάποιον αστυνομικό που βλέπετε οι αστυνομικοί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς αστυνομικός παλιά θυμάστε και τώρα οι λεωφοριούχοι κάποια τέτοια επαγγέλματα που πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψουν οι άνθρωποι είναι ο νόμος βλέπετε τέτοιο. Τι κάνανε όταν ήταν ευλαβεί άνθρωποι. Και το λέω και εγώ στα πνευματικά μου παιδιά. Όταν έχω τέτοιου, δεν θα δουλέψει. Αλλά μετά κάνουν τη διαίρεση. Πόσες Κυριακές δούλεψες, τόσο. Βγάλτε από το μισθό σου αυτά. Βγάλτε. Βγάλτε, πόσα είναι. Πόσο παίρνεις, 300.000. Μάλιστα, 300.000. Για βάλε τέσσερι ημέρε, τέσσερι Κυριακές που δούλεψες, πόσο είναι. Μέσα στι 30 μέρε, πόσο είναι. Πόσο είναι, ξέρω εγώ δεν ξέρω πόσο κάνει βγάλτα Αυτά να φύγουν. Αυτά αυτά σου καλάνε όλα τα λεφτά σου. Δώστε σε κάποια εκκλησία, δώστε σε κάποιο γεροκομείο, δώστε στο ελεφαντοφύλιο, δώστε σε φτωχού να φύγουν, να φύγουν, να φύγουν από πάνω σου. Να φύγουν. Δεν σου ανήκουν. Πού λίσους η θησαυρία νόμου, Θησαυρός, τα λεφτά που αποκτήθηκαν παράνομα, όχι μόνο δεν θα σε ωφελήσουν, θα σε κατακάψουν. Δικαιοσύνη δεν. Ακού, ακού, ακού, ακού, ακού, ακού, δικαιοσύνη δε ρίσετε εκ θανάτου. Είσαι δίκαιο. Αυτό θα σε σώσει. Είδατε τι λέει σήμερα ο κόσμο. Γι' αυτό σας είπα ζούμε σε πολύ βρώμικο κόσμο Λέει ο πάει με το σταυρό θα είναι βλάκας Ο οποίος πάει με το σταυρό Κάνεις λάθος Ο οποίος πάει με το σταυρό Πραγματικά με το σταυρό Και σηκώνει το σταυρό του Αυτός θα σωθεί εκ θανάτου Αυτός θα σωθεί εκ της κολάσεω. Αυτός Αυτός Θα ζήσει σα γινιστώ τώρα από το παντεσπίτι σα να διαβάσετε ένα ψαλμό το έχετε το ψαλτή θα το έχετε ε. διαβάστε λοιπόν σας παρακαλώ προσεκτικά είναι μεγάλος διαβάστε τον 36 ψαλμό τον 36 ψαλμό <coughs> να δεις να δεις που θα καταντήσουν η πλούσιοι και κυρίως η παράνομη πλούσιοι και τι επιφυλάσσετε στους τίμιους φτωχούς ανοίξτε ψαλμός 36 μεγάλος μεγαλούτσικος διαβάστε τον όλο προσεκτικά και αν έχετε και την ερμηνεία με την ερμηνεία κοντά κοντά λέξη προς λέξη θα δεις πόσα έχει να σε διδάξει αυτός ο ψαλμός γιατί να σας παραπέμπω σε ψαλμό πηγαίνετε και στον ψαλμό καλό είναι, πολύ καλό αλλά μου αρκεί εμένα εδώ ότι είναι ο λόγος Κυρίου τι yeah. είναι λόγος Κυρίου ο λόγος Κυρίου δεν χρειάζεται αποδείξεις yeah. τι λέει παρακάτω yeah. ούλι μου Κύριος ψυχήν είσαι δίκαιος είσαι σωστός τα χρήματα τα οποία βγάζεις... τα βγάζεις εν ιδρώτη του προσώπου σου... το κέρδος το οποίο, το οποίο αποκομίσει ο μισθό σου... ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε εσένα... στον κόπο σου... στον τίμιο ιδρώτα σου... ε... ούλη μου Κύριος... δεν θα επιτρέψει ο Κύριος... να φτάσεις στα όρια της πίνας... εγώ σας είπα προηγμένως... και στα όρια της πίνας να φτάσεις... πουλα το σακάκι σου για να έχεις να φας αλλά εδώ βλέπετε ο Κύριος μας βεβαιώνει δεν θα φτάσεις στα όρια της πείνας Αγωνίζεσαι σωστά αυτό που βγάζεις το βγάζεις σωστά είναι τίμιο δεν έκανες κομπίνες δεν έκανες βρωμιές δεν έκανες βρωμοδουλειές ε, αυτό να ξέρεις ότι ο Θεός το εγκρινεί είναι το τίμιο κέρδος θέλετε να προχωρήσω και λίγο επειδή τα ακούμε βρισκόμαστε πλησιάζει θέλουμε δεν θέλουμε πλησιάζει η ώρα που θα έρθει αυτό το βρωμερό κτίνος που θα λέγεται αντίχριστος και ξέρετε αυτό το βρωμερό κτίνος ξέρετε τι θα είναι? <ΣΣΣΣ> που θα χτυπήσει στην τσέπη μας θα χτυπήσει γιατί ξέρετε γιατί γιατί θεοποίησαμε την τσέπη μας γιατί φτάσαμε στην εποχή εκείνη που λέει ο Κύριος ότι θα προσκυνάτε ή το Θεό ή το Μάμονά. Επειδή λοιπόν σήμερα μας κατάντησε το σύστημα αυτό το βρωμερό του αντιχρήστου, γιατί σύστημα αντιχρήστου είναι αυτό που ζούμε. μας κατάντησε το μόνο που να βλέπουμε μπροστά μας είναι τα λεφτά, τα λεφτά, τα λεφτά, τα λεφτά, τα χρυσά, τα λεφτά, τα χρυσά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δούμε. Επειδή καταντήσαμε σε αυτό το χάλι, να ξέρετε ότι θα έρθει ο αντίχρηστο, εκεί θα σε χτυπήσει. Εκεί. <χω> θα μου πει εμένα, γιατί βλέπετε, εμεί οι παπάτε, ο Θεός να μα συγχωρέσει για αυτό που κάναμε. Γεννήκαμε λέει δημόσιο υπάλληλο. Ποιο δημόσιο πάλι. παπάς Δημόσιο πάλι σου Παπά. Μα δεν ντρεπόμε. Και που το λέω, δεν ντρεπόμε. Διαβάστε την αγία γραφή, να δείτε τι ήταν ο Παπά. Πέσαμε στην παγίδα. Δυστυχώς η Εκκλησία τότε έπεσε στην Παγίδα τη Μεγάλη. Και σήμερα ο παπάς, συγχωράτε με πατέρα, δεν ξέρετε δεν αναφέρομαι σε σας. Σήμερα ο παπάς, πω, τόσα χρόνια είμαι έξω ιεροκήρυκας. Τα έχω πει πολλές φορές, έχω πικραθεί αδερφοί μου. Έχω πικραθεί, έχω κλάψει. Και συνεχίζω να κλαίω. Να πηγαίνω στα χωριά να ξομολογήσω και να περμένει ο Κοσμάκης έξω από την Εκκλησία και να μην έρχεται ο Παπάσις να μας ανοίγει την πόρτα τη Εκκλησίας. Γιατί ξέρω ο μόθεο ε, δεν θα πει τίποτα στον Δεσπότη, θα μας κουκουλώσει, θα κάνει τελειά. Τι να πάει να τσακωθούμε δάφτους. Και υπάρχουν χωριά, σας το λέω έτσι, κλαίω, Υπάρχουν ανθρωπάκιδε έξω εκεί στα χωριά που του ξομολόγησα υποβροχήν έξω από την εκκλησία. Έξω, υποβροχήν. Παρακαλώ, υποβροχήν. Και στη Ρωδινή, σα λέω και τα χωριά, και στη Ρωδινή και στον Ερηνεό παλιά, όταν πρωτοέγειρα, ψάχναμε να βρούμε που να πα, που να πα. Βάλαγα την διαπάδα, την ούτε επίτροποι, κανένα δεν πάτησε είχαν έρθει παππούλοι θα μας αφήσουν ξομολόγητους, έρχονται Χριστούγεννα έρχονται Πάσχα, δεν θα ξομολογηθούμε πήγαμε πίσω από το ιερό έξω, έξω, κάτω από τα δέντρα να βρέχει και να στάρει πάνω στα κεφάλια μας είδατε που σας έχω πει πολλές φορές είστε ευτυχείς. Εσταπάσει θα πας εδώ στον Παπα Κώστα, μέσα εκεί έχει και το οξομολογητήριο, θα έχει και τη ζέστη του, θα έχει πας στον Παπα Νίκο, από εκεί στον Παπα... Ναι, θα πάς εκεί μέρα, θα κάτσεις, έχει τη ζέστη του, έχει αυτά, όλα μια χώρα. Κάτω από τα δέντρα βρέχοντας. Κατάρα μεγάλη το ότι έγινε, ο κλήρος έγινε δημόσιοι υπάλληλο. Κατάρα μεγάλη αυτή, αδερφή μου. Δεν με νοιάζει ποια είναι η θεωρία των πατέρων που βρίσκεται, δεν με νοιάζει. Μεγάλη κατάρα. Έπρεπε να ακολουθήσουμε τον τύπο των Λεβίτων. Διαβάστε την Παλαιά Διαθήκη να δείτε. Ποιος συντηρούσε τους Λεβίτες, του ιερείς του Παλαιούνου, ποιος τους συντηρούσε, ποιος. Ποιος, ο, λαός. ο λαός. Έχετε υποχρέωση κυράδες μου. Έχετε υποχρέωση κυρίοι μου να συντηρείτε όχι τώρα τώρα αφήστε το, τώρα να ψοφίσει αφήστε το, αφού πληρώνετε δεν επιτρέπεται να πάρει και τυχερά αλλά παλαιά εσείς συντηρούσατε τους ιερείς και έτσι έπρεπε να είναι έτσι έπρεπε να είναι ο ιερέας συντηρούμενος από το λαό γιατί υπηρετεί το λαό εσάς υπηρετεί και αυτά που λέμε σήμερα τυχερά, αυτά ήταν ακριβώς τότε τα νόμιμα που έπρεπε να δίνεται στον ιερέα Παλαιά ήταν τα νόμιμα. Γιατί και ο ιερέας έχει οικογένεια, έχει παιδιά, ποιο θα του το συντηρήσει, Ποιο. Και σπίτι του φτιάνανε κάποτε, βεβαίω! Έτσι είναι. Εγώ πάω στο χωριό έξω. Υπάρχει το σπίτι του παπά. Το σπίτι του παπά. Α, το σπίτι του παπά. Έτσι είναι το σωστό. Δεν θα αφήσει λοιπόν ο Κύριος να πεθάνει από την πίωνα. Κοίταξε τα λεφτουδάκια που θα βγάλεις να είναι τίμια, τίμια σωστά, τίμια σωστά και από εκεί και πέρα μη φοβάσαι. Θα έρθει ο Αντίχριστος θα χτυπήσει εκεί, το ευαίσθητο σημείο μας θα χτυπήσει, εκεί τα λεφτά μας θα χτυπήσει ας πούμε μια ιστορία, έχει περάσει λίγο η ώρα μου δίνετε 5 λεπτούλια και θα τελειώσει πέντε λεπτούλια, σας επόσχομαι δεν θα πω μια κουβέντα παραπάνω λοιπόν, ορίστε το κλείνω τώρα αν και δεν πρέπει να το λέμε αυτό για την Αγία Γραφή, γιατί η Αγία Γραφή είναι θησαυρός αλλά δεν θα σα κουράσω περισσότερο στις 5, αν θυμάμαι πέντε Ιουνίου εορτάζει μία ομάδα καλογρεών <Και> γιορτάζουν πέντε καλόγριες <Και> μία ολόκληρη αδελφότητα <Και> τι κάναν αυτές αυτές είχαν ένα πνευματικό γέροντα καλό ενάρετον και ζούσαν μέσα σε μια εποχή που υπήρχαν οι διωγμοί στην εκκλησία έμαθαν οι διώκτες ότι εκεί στο μοναστήρι αυτό υπάρχει πνευματικότητα και πού πήγαν να χτυπήσουν όχι στο μοναστήρι πήγαν να χτυπήσουν στον Καλόγερο στον παπά αυτόν ο οποίος τις εξυπηρετούσε το γεροντά τους πήγαν χτύπησαν τη νύχτα το σπίτι του πήγαν μέσα έλα τον παπά μαθαίνουμε εδώ κάνεις δουλειά όπως ξέρεις διώκεται η πίστη του Χριστού γι' αυτό λοιπόν κανόγισε ή θα αλλάξει πίστη ή θα σε κρεμάσουν ο παπάς, ο καημένος είπε στην αρχή όχι εγώ δεν αλλάζω πίστη αλλά αφού μπήκαν οι στρατιώτες με στο σπίτι άρχισαν να ψάχνουν τα πράγματα του κλπ βρίσκουν σε μια γωνιά ένα σακί με μόλις το πήρε αυτός και κουδουνίσαν λίγο ελίρες το πήραν οι ιδιώκτες ο αυτός ταράχτηκε ο παπάς αφήστε κάτω τα λεφτά μου τα λεφτά μου είναι δικά μου ένας από αυτούς έξυπνος κατάλαβε του λέει έλα εδώ θα πάμε στο πως τους λέγανε εκεί ξέρω στον έπαρχο και θα είδουμε τον πήγε στον έπαρχο αυτός κοίταγε το το σακί με τις λύρες Καρφωμένα τα, μά τα μάτια του Πάει στον έπαρχο Ο έπαρχος Όταν του εξήγησαν οι άλλοι Οι δήμοι κατάλαβε την αδυναμία Ουνειρός και αυτός Κατάλαβε την αδυναμία που είχε Ο παπάς αυτός τα λεφτά Του λέει παπά Άκω Τα λεφτά δεν στα πειράζω Θα στα δώσω τα λεφτά Θα αλλάξει πίστη Ή το χρυσό ή το χριστό Λέγε ένα από τα δυο Τι θέλεις Το χριστό ή το χρυσό Και αυτός ο ταρέπορος Στη μανία του για τα λεφτά Αρνήθηκε το Κύριο Έβγαλε τα ράσα του μπροστά σε όλους Τα έσκησε και πήγε, του είχαν εκεί ένα βωμό με ψεύτικους θεού, του λέει θα πας και θα θυσιάσεις. Και αυτός, ο ελεηνός, ο οποίος τον αξίωνε ο Κύριος να επιτελεί λειτουργήμα ανώτερο και των αγγέλων, γιατί αυτό είναι το λειτουργήμα του ιερέους, επήγε ο ταλέπορος και θυσίασε στο βωμό των δαιμονίων. αφού λοιπόν τελείωσε λέει τα λεφτά μου τώρα Α όχι ακόμα τα λεφτά όχι τα λεφτά ακόμα γιατί όχι ακόμα τα λεφτά τι άλλο του λένε άκου εδώ, καλό αυτό που έκανες που άλλαξε την πίστη σου αλλά έχουμε μάθει ότι έχεις και εξομολογάς ένα μοναστήρι εσύ λοιπόν ο πνευματικό τους ο πατέρας θα πάσε εκεί στις καλόγριες και θα τις πείσεις να αλλάξουν και αυτές πίστη. Πράγματι λοιπόν αθεόφοβος πλέον, αρνητής ξεκίνησε να πάει στο μοναστήρι όταν χτύπησε την πόρτα το ανοίξαν οι καλόγριες δεν τον γνώρισαν, ξουρισμένο, γραβατομένος, μισακάκια, Ποιο είσαι τι θέσεις εσύ εδώ Α, λέει ξέρετε εγώ είμαι ο πνευματικός σας και εγώ λέει κατάλαβα καθυστερημένα ότι αυτά τα οποία σας έλεγα ήταν ψέματα και πρέπει να αλλάξετε και πρέπει να διορθωθείτε κι εσείς Που να χαθεί του λέει Φύγε από εδώ Ρωμιάρη ήρθε να μας κάνεις πιστέσαι καλόκριες πρέπει να ντρέπεσαι του λέει αυτό που έκανες και λοιπά Του έφυγε Πήγε κάτω σαν την γάτα λέει τα λεφτά μου εγώ λέει πήγα αλλά αυτέ δεν αλλάζουν. θες τα λεφτά σου μάλιστα θέλω να πω λοιπόν θα πας και θα τι και τις πέντε και τότε θα έρθει θα πάρει τα λεφτά σου και πήγε αυτός ο Βρομιάρης και έσφαξε και τις πέντε καλόγριες και ορτάζουνε η 9 Ιουνίου καλά, τώρα, θα σας μπερδεύσω ή 5 ή 9, κοιτάτε το εμπασπίριτος ή ανοίξτε το, θα δείτε Πέντε παρθένες, πέντε παρθένες Πέντε παρθένες Πέντε παρθένες τις έσφαξε ο ίδιος ο πνευματικός τους ο παραδόπιστος ο παραδόπιστος για να δεις τι κάνουν τα ελεϊνά, τα βρώμικα, τα παράνομα κερδισμένα λεφτά ωφέλεια ούχο φελίσωση δεν θα σου οδηγήσουν <Το> θα σε οδηγήσουν στην καταστροφή <Το> θα σε οδηγήσουν στην καταστροφή <Το> και εσύ θα καίς στην κόλαση και λίγοι θα ανεχαράσουμε ναι δε λίγοι δεν θα προλάβεις ενδεχομένως και να τα χαρίσεις ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας φυλάει <Το> <Το> <Το>